Σελίδα 161. Ο άνθρωπος αξιολογείται σύμφωνα με την ικανότητά του να φτιάξει, αυξήσει και βελτιώσει κοινωνικά χρήσιμα πράγματα. Έτσι, η παραγωγικότητα ορίζει το βαθμό της κατάκτησης και του μετασχηματισμού της φύσης. Την προοδευτική αντικατάσταση ενός μη ελεγχόμενου φυσικού περιβάλλοντος από ένα ελεγχόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, όσο περισσότερο ο καταμερισμός της εργασίας ήταν προσαρμοσμένος στην χρησιμότητα για τον κατεστημένο παραγωγικό μηχανισμό, μάλλον παρά για τα άτομα, με άλλα λόγια, όσο περισσότερο η κοινωνική ανάγκη απόκλινε από την ατομική ανάγκη, τόσο περισσότερο η παραγωγικότητα έτεινε να αντιβαίνει στην αρχή της ειδονής και να γίνει αυτοσκοπός. Η ίδια η λέξη κατάληξε να έχει τη χρειά της απόθηση ή της θεοποίηση τη. Υποδηλώνει την μνησίκα και δυσφήμιση της αεργίας, της απόλαυσης, της δεκτικότητας, το θρίαμπο πάνω στα κατώτερα βάθι του νου και του σώματος, την εξημέρωση των ενθύκτων από τον εκμεταλλευτικό λόγο. Η παραγωγική αποτελεσματικότητα και η απόθεση συγκλίνουν. Η εξύψωση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι το ιερότατο ιδεώδες και του καπιταλισμού και του σταλινικού σταχανοβισμού. Η έννοια της παραγωγικότητας έχει τα ιστορικά της όρια. Είναι εκείνα της αρχής της απόδοσης. Πέρα από την περιοχή της ισχύως της, η παραγωγικότητα έχει ένα άλλο περιεχόμενο και μια άλλη σχέση προς την αρχή της Ιδονής. Προαναγγέλλονται μέσα στα προτσές της φαντασίας που διαφυλάνε την ελευθερία από την αρχή της απόδοσης, ενώ διατηρούν την απέτηση μιας νέας αρχής της πραγματικότητας. Οι ουτοπιστικές απαιτήσει της φαντασίας έχουν υπερδιαποτιστεί με ιστορική πραγματικότητα. Αν τα επιτεύγματα της αρχής της απόδοσης ξεπερνούν τα όριά της, επίσης αντιβαίνουν στην κατεύθυνση της παραγωγικότητάς της, στην υποταγή του ανθρώπου στην εργασία του. Ελευθερωμένη από την υποδούλωση αυτή, η παραγωγικότητα χάνει την αποθητική τη δύναμη και προωθεί την ελεύθερη ανάπτυξη των ατομικών αναγκών. Μια τέτοια αλλαγή στην κατεύθυνση της πρόοδου ξεπερνά τη θεμελιακή αναδιοργάνωση της κοινωνικής εργασίας που προϋποθέτει. Όσο δίκαια και έλογα και αν οργανωθεί η ηλική παραγωγή, ποτέ δεν μπορεί να αποτελέσει περιοχή ελευθερίας και ικανοποίησης. Μπορεί όμως να απελευθερώσει χρόνο και ενέργεια για την ελεύθερη δράση των ανθρώπινων ικανοτήτων έξω από την περιοχή της αποξενωμένης εργασίας. Όσο πιο πλήρης είναι η αποξένωση της εργασίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό της ελευθερίας. Ο απόλυτος αυτοματισμός θα ήταν η άριστη συνθήκη. Η έξω από την εργασία σφαίρα είναι εκείνη που ορίζει την ελευθερία και την πλήρωση και ο ορισμός της ανθρώπινης ύπαρξης με βάση τη σφαίρα αυτή είναι εκείνο που αποτελεί την άρνηση της αρχής της απόδοσης. Η άρνηση αυτή καταργεί τη λογικότητα τη κυριαρχία και συνειδητά αποπραγματώνει τον κόσμο των σχηματισμένων από την λογικότητα αυτή, ορίζοντά τον ξανά με την λογικότητα της ικανοποίηση. Ενώ μια τέτοια ιστορική στροφή προ την κατεύθυνση τη πρόοδου γίνεται δυνατή μόνο με βάση τα επιτεύγματα τη αρχή απόδοση και των δυνατοτήτων τη, μετασχηματίζει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη συμπεριλαμβάνοντα τον κόσμο του έργου και τον αγώνα με τη φύση. Η πρόοδος πέρα από την αρχή της απόδοσης δεν προάγεται με τη βελτίωση ή συμπλήρωση της παρούσας ύπαρξης από πλευρά περισσότερης θεωρίας, περισσότερου ελεύθερου χρόνου, με την διαφήμιση και εφαρμογή των ανώτερων αξιών με το να ανεβάζει κανένα τον εαυτό του και τη ζωή του. Τέτοιες ιδέες ανήκουν στο πολιτιστικό πλαίσιο τη ίδια της αρχής της απόδοσης. Το μυρολόι για το εξευτελιστικό αποτέλεσμα της απόλυτη εργασίας, η παρακίνηση για την εκτίμηση των καλών και όμορφων πραγμάτων σε αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο κόσμο, είναι καθ' αυτά αποθητικά στοιχεία, εφόσον συμφιλιώνουν τον άνθρωπο με τον κόσμο της εργασίας και αυτόν τον αφήνουν ουσιαστικά ανέπαφων. Επιπλέον, διατηρούν την απόθεση εκτρέποντα την προσπάθεια από την ίδια τη σφαίρα, όπου η απόθεση έχει τις ρίζες της και διαιωνίζεται. Πέρα από την αρχή της απόδοσης, η παραγωγικότητα καθώς και οι πολιτιστικές αξίες της τελευταίας πάβουν να ισχύουν. Τότε, ο αγώνας για τη διαβίωση διεξάγεται πάνω σε νέες βάσεις και με νέους αντικειμενικούς σκοπούς. Αλλάζει σε συντονισμένο αγώνα ενάντια σε οποιονδήποτε περιορισμό της ελεύθερης δράσης των ανθρώπινων ικανοτήτων, ενάντια στο μόχθο, την αρρώστια και το θάνατο. Επιπλέον, ενώ η εξουσία τη αρχής τη απόδοσης συνοδευόταν από έναν αντίστοιχο έλεγχο της δυναμικής των ενστίκτων, ο καινούριος προσανατολισμός του αγώνα για την διαβίωση θα συνεπαγόταν μια αποφασιστική σημασία αλλαγή σε αυτή τη δυναμική. Πραγματικά, μια τέτοια αλλαγή θα φαινόταν να είναι η προϋπόθεση για τη διατήρηση της πρόοδου. Θα προσπαθήσουμε τώρα να δείξουμε ότι θα επιδρούσε πάνω στην ίδια τη δομή της ψυχής, θα λύωνε την ισορροπία μεταξύ έρωτα και θανάτου, θα ενεργοποιούσε ξανά απαγορευμένες περιοχές της ικανοποίηση και θα ηρένευε τις συντηρητικές τάσει των ενστίκτων. Μια νέα βασική εμπειρία του είναι, θα άλλαζε ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Κεφάλαιο 8 οι μορφές του Ορφέα και του Νάρκη Η προσπάθεια να σχεδιάσει κανένας ένα θεωρητικό οικοδόμημα του πολιτισμού πέρα από την αρχή της απόδοσης είναι με αυστηρή έννοια παράλογη. Ο λόγος είναι η λογικότητα τη αρχή της απόδοσης. Ακόμα και στη χρονική αρχή του δυτικού πολιτισμού, πολύ πριν θεσμοθετηθεί η αρχή αυτή, ο λόγο οριζόταν σαν όργανο περιορισμού της καταπίεση των ενστίκτων. Η περιοχή των ενστήκτων, η αισθητικότητα, περνούσε για αιώνια εχθρική και βλαβερή για τη λογική. Οι κατηγορίες με τις οποίες η φιλοσοφία αντιλήφθηκε την ανθρώπινη ύπαρξη έχουν διατηρήσει τη σύνδεση μεταξύ λόγου και καταπίεσης. Οτιδήποτε ανήκει στη σφαίρα της αισθητικότητα, της συνδονίας, της ορμής, έχει τη χρειά ότι είναι ανταγωνιστικό προς το λόγο, ότι είναι κάτι που πρέπει να υποταχθεί, να περιοριστεί. Η καθημερινή γλώσσα έχει διατηρήσει αυτή την αξιολόγηση. Οι λέξεις που ισχύουν για αυτή τη σφαίρα έχουν τον ήχο του κηρύγματος ή της εσχρολογίας. Από τον Πλάτωνα μέχρι τους νόμους του Σχούντ και Σμούντζου, του σύγχρονου κόσμου, η δυσφήμιση της αρχής της Ιδονής απόδειξε την και της δύναμη. Η δυσφημιση τη αρχης τη ιδονης αποδειξε την ακατανικητη της δυναμη η αντιθεση σε αυτή τη δυσφήμιση γίνεται εύκολο αντικείμενο γελιοποίηση. Παρ' όλα αυτά, η κυριαρχία της αποθητικής λογικής, θεωρητικής και πρακτικής δεν ήταν ποτέ πλήρης. Το μονοπόλιο της πάνω στο «επιστητό» δεν ήταν ποτέ αναντήρητο. Όταν ο Φρόεντ υπογράμμισε το θεμελιακό γεγονός ότι η φαντασία διατηρεί μια αναλήθεια που είναι ασυμβίβαστη με το λόγο, ακολουθούσε μια μακρόχρονη ιστορική παράδοση. Η φαντασία είναι γνωστική εφόσον συντηρεί την αλήθεια της μεγάλης άρνησης ή θετικά εφόσον προστατεύει ενάντια σε όλο το λόγο τις βλέψεις για την ακέραιη πλήρωση του ανθρώπου και της φύσης που αποθούνται από το λόγο. Στην περιοχή της φαντασίας οι παράλογες εικόνες της ελευθερίας γίνονται έλογες και το κατώτερο βάθος της ικανοποίησης των ενστίκτων παίρνει μια νέα αξιοπρέπεια. Ο πολιτισμό τη αρχή τη απόδοση κάνει την τελευταία να υποκληθεί μπροστά στι παράξενε αλήθειε που η φαντασία κρατάζοντανε στην λαογραφία και το παραμύθι, στην λογοτεχνία και την τέχνη. Οι αλήθειε αυτέ έχουν ερμηνευθεί όπω ταιριάζει και έχουν βρει τη θέση του στο λαϊκό και το ακαδημαϊκό κόσμο. Αλλά η προσπάθεια να αντληθεί από αυτέ το περιεχόμενο μιας έγκυρη αρχής τη πραγματικότητα που να ξεπερνά την επικρατούσα έχει μείνει τέλεια ατελέσφορη. Η διαπίστωση του Νοβάλης ότι όλες οι εσωτερικές λειτουργίες και δυνάμεις και όλες οι εξωτερικές λειτουργίες και δυνάμεις πρέπει να συναχθούν από την παραγωγική φαντασία έμεινε ένα αξιοπερίεργο, όπως και το σορελιστικό πρόγραμμα «De Praticere la Poesie». Η επιμονή να παρέξει φαντασία σταθμά για υπαρξιακές στάσεις, για πράξη και για ιστορικές δυνατότητες φαίνεται σαν παιδική φαντασία. Μόνο τα αρχέτυπα, μόνο τα σύμβολα έχουν γίνει παραδεκτά και η έννοια τους ερμηνεύεται συνήθως με βάση φιλογενετικά ή οντογενετικά στάδια που έχουν από καιρό ξεπεραστεί μάλλον παρά με βάση μιαν ατομική και πολιτιστική οριμότητα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να επισημάνουμε μερικά από τα σύμβολα αυτά και να εξετάσουμε την ιστορική τους αξία αλήθειας. Ειδικότερα αναζητάμε τους ήρωες του πολιτισμού που επέμειναν στη φαντασία συμβολίζοντας τη στάση και τις πράξεις που καθόρισαν την μοίρα της ανθρωπότητας. Και εδώ στην αφετηρία αντιμετωπίζουμε το γεγονός πως ο επικρατέστερος ήρωας είναι ο πολυμήχανος και βασανιζόμενος αντάρτης κατά των θεών που δημιουργεί πολιτισμό πληρώνοντας με συνεχή πόνο. Συμβολίζει την παραγωγικότητα, την ακατάπαυστη προσπάθεια για επιβολή πάνω στη ζωή. Αλλά μέσα στην παραγωγικότητά του, η ευλογία και η κατάρα, η πρόοδος και ο είναι αξεχώριστα συνήφασμένες. Ο Προμηθέας είναι ο αρχαίτυπος ήρωας της αρχή της απόδοσης. Και μέσα στον κόσμο του Προμηθέα, η Πανδώρα, η θηλυκή αρχή, ο σεξουαλισμός και η Δονή εμφανίζεται σαν κατάρα, διασπαστική, καταστροφική. Γιατί είναι οι γυναίκες τέτοια κατάρα? Η καταμίνηση του φίλου στην οποία καταλήγει το απόσπασμα περί Προμηθέα στον Ισίωδο τονίζει πάνω απ' όλα την οικονομική τους μη παραγωγικότητα. Είναι άχρηστοι κυφήνες, Είδο πολυτελείας στον προϋπολογισμό ενός φτωχού ανθρώπου. Η ομορφιά της γυναίκας και η ευτυχία που η γυναίκα υπόσχεται είναι μοιραίες μέσα στον κόσμο της εργασίας του πολιτισμού. Αν ο Προμηθέας είναι ο ήρωας του μόχθου, της παραγωγικότητας και της πρόοδου διαμέσου της απόθεσης, τότε τα σύμβολα μιας άλλης αρχής πραγματικότητας πρέπει να αναζητηθούν στον αντίθετο πόλο. Ο Ορθέας και ο Νά σαν το Διόνυσο με τον οποίον συγγενεύουν τον ανταγωνιστή του Θεού που καθιερώνει την λογική της κυριαρχίας την περιοχή του Λόγου, αντιπροσωπεύουν μια πολύ διαφορετική παραγωγικότητα. Αυτοί δεν έγιναν οι ήρωες του δυτικού κόσμου. Η δικιά του εικόνα είναι η εικόνα της χαράς και της πλήρωσης. Η φωνή του είναι εκείνη που δεν διατάζει αλλά τραγουδάει. Η χειρονομία τους εκείνη που προσφέρει και δέχεται. Η πράξη του εκείνη που είναι ειρήνη και τερματίζει την εργασία της κατάκτησης. Η απελευθέρωση από το χρόνο που φέρνουν εκείνη που ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό, τον άνθρωπο με τη φύση. Η λογοτεχνία διατήρησε την εικόνα της. Στα σονέτα προς τον Ορφαία. Σχεδόν κόρη βγήκε αστράφτοντας από την υψηλή ευτυχία του τραγουδιού και της λύρας. Και λάμοντας καθαρά μέσα από τα ανοιξιάτικα πέπλα τη, έστρωσε το κρεβάτι της μέσα στο αυτί μου και κοιμήθηκε μέσα μου. Όλα τα πράγματα ήταν μέσα στον ύπνο της. Τα δέντρα που θαύμαζα, η συναρπαστική γοητεία των πιο μακρινών αποστάσεων, τα βαθιά χωράφια και όλη η μαγεία που τύλιξε τον εαυτό μου. Μέσα της κοιμόταν ο κόσμος. «Εσύ, θεέ του τραγουδιού, ό, πώ την έκανες τόσο τέλεια που να μην ποθεί να είναι ξύπνια» εγέρθηκε και κοιμήθηκε. Πού είναι ο θάνατός της? Σονέτας των Ορθέα Ελεγίες του Ντονίνο Ή ο Νάρκισος, που μέσα της σονέτα στον καθρέφτη του ντονινο η ο που μεσα προσπαθεί να συλλάβει την ίδια του την ομορφιά. σκιμένος πάνω από το ποτάμι του χρόνου, μέσα στο οποίο όλες οι μορφές περνάνε και χάνονται, ονειρεύεται. Αλίμονο Πότε θα σταματήσει το πέταγμά του ο χρόνος και θα επιτρέψει τη ροή αυτή να ξεκουραστεί. Μορφές θείες και αιώνιε μορφές που περιμένετε την ανάπαυση μόνο για να ξαναεμφανιστείτε. Ο πότε μέσα σε ποια νύχτα θα αποκρισταλωθείτε ξανά. Ο παράδεισος πρέπει να αναδημιουργείται πάντα. Δεν βρίσκεται σε μιαν απόμακρηθούλη. Περιμένει κάτω από την εμφάνιση. Το κάθε τι κρατάει μέσα του σαν δυνατότητα την μυστική αρμονία του είναι του, ακριβώς όπως κάθε άλλα το κρατάει μέσα του το αρχέτυπο του κρυστάλλου του. Και θα έρθει η εποχή μιας νύχτας σιωπηρή όπου θα πέσουν τα νερά πυκνότερα. Τότε μέσα στις ατάραχες αβίσου τα κρυφά τα κρύσταλα θα ανθίσουν. Όλα τα πράγματα επιζητούν τη χαμένη τους μορφή. Η συνθήκη του Νάρκησου μια μεγάλη ηρεμία μ' ακούει, όπου ακούω την ελπίδα. Η φωνή των πηγαδιών αλλάζει και μιλά για τη νύχτα. Μέσα στην ιερή σκία ακούω το ασημένιο χορτάρι να μεγαλώνει και η απατηλή σελήνη σηκώνει το καθρέφτη της βαθιά μέσα στα μυστικά της βισμένης πηγής. Ο Νάρκισος μιλά... Θαύμασε στον άρκισο την αιώνια επιστροφή προς τον καθρέφτη του νερού που προσφέρει την εικόνα του στην αγάπη του και στην ομορφιά του όλη του τη γνώση. Ολάκερη η μοίρα μου είναι υπακοή στη δύναμη της αγάπης μου. Σώμα παραδίδωσε σένα τη δύναμη της ψυχής μου. Το ήσυχο νερό με περιμένει όπου απλώνω τα χέρια μου. Δεν αντιστέκομαι σε αυτή την καθαρή τρέλα. Τι όμορφιά μου μπορώ να κάνω που εσύ δεν θέλεις. «Καντάτα του Νάρκισου», σκηνή δεύτερη. Το κλίμα της γλώσσας αυτής είναι εκείνο της uh, diminution de traces des peces originelles», της ανταρσίας κατά του πολιτισμού του βασισμένου στο μόχθο την κυριαρχία την απάρνηση. Οι εικόνες του Ορφέα και του Νάρκισου συμφιλιώνουν τον έρωτα και τον θάνατο. Υπενθυμίζουν την εμπειρία ενός κόσμου που δεν είναι στη φύση του να υποταχθεί και να ελεγχθεί, αλλά να απελευθερωθεί. Μια ελευθερία η οποία θα λύσει τις δυνάμεις του έρωτα που τώρα είναι δεμένες στις αποθυμμένες και απολυθωμένε μορφές του ανθρώπου και της φύσης. Οι δυνάμεις αυτές συλλαμβάνονται όχι σαν καταστροφή, αλλά σαν ειρήνη, όχι σαν δρόμος, αλλά σαν ομορφιά. Αρκεί να παριθμίσουμε τις συγκεντρωμένες εικόνες για να καθορίσουμε τα όρια της διάστασης, την οποία είναι αφοσιωμένες. Η λύτρωση της ειδονής, το σταμάτημα του χρόνου, η αφομίωση του θανάτου. Η σιωπή, ο ύπνος, η νύχτα, ο παράδεισος, η αρχή του Νιρβάνα, όχι σαν θάνατος, αλλά σαν ζωή. Ο Μποντλέρ δίνει την εικόνα ενό τέτοιου κόσμου σε δύο στίχου. «Εκεί όλα είναι τάξη και ομορφιά» χλιδί, ηρεμία και αισθησιασμό. Αυτό είναι ίσως το μόνο πλαίσιο που μέσα του η λέξη «τάξη» χάνει την αποθητική της χριά. Εδώ ο έρωτας ελεύθερος δημιουργεί την τάξη της ικανοποίησης. Το στατικό θριαμβεύει πάνω στο δυναμικό. Αλλά είναι ένα στατικό που κηρύνται μέσα στην ίδια του την πληρότητα, μια παραγωγικότητα που είναι αισθητικότητα, παιχνίδι και τραγούδι. Οποιαδήποτε προσπάθεια επεξεργασίας των εικόνων που μεταδίδονται έτσι πρέπει να αυτοαναιρείται, γιατί έξω από τη γλώσσα της τέχνης αλλάζουν την εννοία τους και συγχωνεύονται με τις χρειές που δέχτηκαν κάτω από την αποθητική αρχή της πραγματικότητας. Αλλά πρέπει κανένας να προσπαθήσει να ακολουθήσει το δρόμο που οδηγεί πίσω στις πραγματικότητες τις οποίες αναφέρονται. Σε αντίθεση με τι εικόνε των προμηθεϊκών ηρώων, οι εικόνε του ορφικού και ναρκισιστικού κόσμου είναι ουσιαστικά μη πραγματικέ και μη ρεαλιστικέ. Υποδηλώνουν μια αδύνατη στάση και ύπαρξη. Οι πράξει των ηρώων είναι και αυτέ αδύνατες, εφόσον είναι θαυματουργικέ, απίστευτε, υπεράνθρωπε. Παρ' όλα αυτά, ο αντικειμενικό του σκοπό και η έννοιά του δεν είναι ξένοι προ την πραγματικότητα. Αντίθετα, είναι χρήσιμοι. Προάγουν και ενισχύουν αυτή την πραγματικότητα. Δεν την ανατινάζουν. Αλλά οι ορθικές ναρκισιστικές εικόνες την ανατινάζουν. Δεν μεταδίδουν ένα τρόπο ζωής. Είναι αφιερωμένες στον κάτω κόσμο και στο θάνατο. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ποιητικέ, Ένα κάτι για την ψυχή και την καρδιά. Αλλά δεν διδάσκουν κανένα μήνυμα εκτός ίσως από το αρνητικό μήνυμα ότι δεν μπορεί κάποιο να νικήσει στο θάνατο ή να ξεχάσει και να απορρίψει το κάλεσμα της ζωής μέσα στο θαυμασμό της ομορφιά. Τέτοια ηθικά μηνύματα τοποθετούνται πάνω σε ένα πολύ διαφορετικό περιεχόμενο. Ο Ορφέας και ο Νάρκισος συμβολίζουν πραγματικότητες όπως ακριβώς και ο Προμηθέας και ο Ερμής. Δέντρα και ζώα απαντούν στη γλώσσα του Ορφέα. Η Άνοιξη και το Δάσος απαντούν στην επιθυμία του Νάρ ο ορθικός και ο αναρκισιστικός έρος ξυπνάει και ελευθερώνει δυνατότητες που είναι πραγματικές στα άψυχα και έμψυχα πράγματα, στην οργανική και την ανόργανη φύση, πραγματικές αλλά αποθυμένε στην μη ερωτική πραγματικότητα. Οι δυνατότητες αυτές καθορίζουν το τέλος μέσα σε αυτές σαν να είναι μόνο αυτό που είναι, να βρίσκονται, να υπάρχουν. Η ορφική και ναρκισιστική εμπειρία του κόσμου αρνείται εκείνο που συντηρεί τον κόσμο της αρχής της απόδοσης. Η αντίθεση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, το υποκείμενο και το αντικείμενο υπερνικάτε. Το είναι εκφράζεται σαν ικανοποίηση που ενώνει τον άνθρωπο και τη φύση έτσι που η πλήρωση του ανθρώπου είναι συνάμα η πλήρωση χωρίς βία της φύσης. Με το να τους απευθύνεται ο λόγος, να αγαπιώνται και να προσέχονται, τα λουλούδια και οι πηγέ και τα ζώα φαίνονται αυτό που είναι, όμορφα, όχι μόνο για όσους απευθύνονται σε αυτά και τα κοιτάζουν, αλλά για τον ίδιο τους τον εαυτό, αντικειμενικά. Στον ορφικό και ναρκισιστικό έρωτα, η τάση αυτή απελευθερώνεται. Τα πράγματα τη φύση γίνονται ελεύθερα να είναι ό,τι είναι. Αλλά για να είναι ό,τι είναι, εξαρτώνται από την ερωτική στάση. Δέχονται το τέλο του μόνο μέσα σε αυτήν. Το τραγούδι του Ορφέα ειρηνεύει τον ζωικό κόσμο, συμφιλιώνει το λιοντάρι με το αρνί και το λιοντάρι με τον άνθρωπο. Ο κόσμο τη φύση είναι ένα κόσμο καταπίεση, σκληρότητα και πόνου, όπω είναι και ο ανθρώπινο κόσμο. Σαν τον τελευταίο, περιμένει την απελευθέρωσή του. Αυτή η απελευθέρωση είναι το έργο του έρωτα. Το τραγούδι του Ορφέα σπάζει την απολύθωση, κινεί τα δάση και τους βράχους, αλλά τα υποκινεί να πάρουν μέρος στην χαρά. Στην αγάπη του σου απαντά η ηχό της φύσης. Βέβαια, ο Νάρκισος παρουσιάζεται σαν ανταγωνιστής του έρωτα. Περιφρονεί την αγάπη, την αγάπη που ενώνει με άλλα ανθρώπινα όντα και γι' αυτό τιμωρείται από τον έρωτα. Σαν ανταγωνιστής του έρωτα, ο Νάρκισο συμβολίζει τον ύπνο και το θάνατο, τη σιωπή και την ανάπαυση. Στη Τράκη βρίσκεται σε στενή σχέση με τον Διόνυσο. Αλλά η ψυχρότητα, ο ασκητισμός και η αγάπη του εαυτού δεν είναι εκείνα που χρωματίζουν τις εικόνες του Νάρκισου. Δεν είναι αυτές οι χειρονομίες του Νάρκισου που διασώζονται στην λογοτεχνία. Η σιωπή του δεν είναι η σιωπή της νεκρής ακαμψία και όταν περιφρονεί την αγάπη των κυνηγών και των νυμφών, απορρίπτει τον έναν έρωτα για τον άλλο. Ζει σύμφωνα με έναν έρωτα δικό του και δεν αγαπά τον εαυτό του μόνο. Δεν ξέρει ότι η εικόνα που θαυμάζει είναι η δικιά του. Αν η ερωτική του στάση συγγενεύει με το θάνατο και φέρνει θάνατο, τότε η ανάπαυση και ο ύπνος και ο θάνατος δεν χωρίζονται ούτε διακρίνονται οδυνηρά. Η αρχή του Νιρβάνα διέπει όλα αυτά τα στάδια και όταν πεθαίνει, εξακολουθεί να ζει σαν το λουλούδι που έχει το όνομά του. Συνδέοντας τον Άρκισο με τον Ορθέα και ερμηνεύοντας και τους δύο σα σύμβολα μιας μη αποθητικής ερωτικής τάση, απέναντι στην πραγματικότητα, πήραμε την εικόνα του Άρκισου από την μυθολογική καλλιτεχνική παράδοση παρά από την θεωρία του λίμπητο του Φρόιντου. Ίσως τώρα μπορούμε να βρούμε κάποια υποστήριξη για την ερμηνεία μας... ...στην έννοια του πρωτογενούς ναρκισισμού του Φρόιντ. Είναι σημαντικό πως η εισαγωγή του ναρκισισμού στην ψυχανάλυση... ...χαρακτήρισε ένα σημείο μεταστροφής στην ανάπτυξη της θεωρίας των ενστίκτων. Η υπόθεση ανεξάρτητων ενστίκτων του «εγώ»... Ένστικτα αυτοσυντήρησης, κλονίστηκε και αντικαταστάθηκε από την ιδέα μιας αδιαφοροποίητης, ενοποιημένης λίμπητο πριν από την διαίρεση σε εγώ και εξωτερικά αντικείμενα. Πραγματικά, η ανακάλυψη του πρωτογενούς ναρκισισμού σήμαινε περισσότερα από την προσθήκη ακόμα μιας φάσης στην ανάπτυξη της λύμπιτο. Μαζί τη εμφανίστηκε το αρχέτυπο μιας άλλη υπαρξιακής σχέσης προς την πραγματικότητα. Ο πρωτογενής ναρκισισμός είναι περισσότερο από αυτοερωτισμός. Αγκαλιάζει το περιβάλλον ανακατεύοντα το ναρκισιστικό εγώ με τον αντικειμενικό κόσμο. Η κανονική ανταγωνιστική σχέση μεταξύ εγώ και εξωτερικής πραγματικότητας είναι μόνο μια όψιμη μορφή και στάδιο της σχέσης μεταξύ εγώ και πραγματικότητας. Αρχικά το εγώ περιέχει τα πάντα, αργότερα αποσπά από τον εαυτό του τον εξωτερικό κόσμο. Το αίσθημα του εγώ, του οποίου έχουμε επίγνωση τώρα, είναι έτσι μόνο ένα συσταλμένο απομεινάρι ενός πολύ πιο εκτεταμένου αισθήματος, ενός αισθήματος που αγκάλιαζε το σύμπαν και εξέφραζε μιαν αχώριστη σύνδεση του εγώ με τον εξωτερικό κόσμο. Η έννοια του πρωτογενούς ναρκισισμού υποδηλώνει αυτό που εκφράζεται απερίφραστα στο πρώτο κεφάλαιο του «Ο πολιτισμό και οι του», ότι ο ναρκισισμό επιζεί μόνο σαν ένα νευρωτικό σύμπτωμα, αλλά επίσης και σαν συστατικό στοιχείο μέσα στην οικοδόμηση της πραγματικότητας που συνυπάρχει μαζί με το όριμο εγώ της ο Φρόιντ περιγράφει το ιδεατό περιεχόμενο του επιζώντος πρωτογενούς αισθήματο του εγώ σαν απεριόριστη προέκταση και ενότητα με το σύμπαν. ΟΚΕΑΝΙΚΟ Αίσθημα Και παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο διατυπώνει τη γνώμη πως το οκεανικό αίσθημα επιζητά να επαναφέρει τον απεριόριστο ναρκισισμό. Το χτυπητό παράδοξο ότι ο που συνήθως είναι αντιληπτό σαν εγωιστικό αποτράβηγμα από την πραγματικότητα. Εδώ συνδέεται με την ενότητα προς το σύμπαν. Αποκαλύπτει το νέο βάθος της αντίληψης. Πέρα από κάθε ανώριμο αυτοερωτισμό, ο ναρκισισμός σημαίνει μια θεμελιακή συγγένεια με την πραγματικότητα που μπορεί να παραγάγει μιαν ολοκληρωτική υπαρξιακή τάξη. Με άλλα λόγια, ο ναρκισισμός μπορεί να περιέχει το σπέρμα μιας διαφορετικής αρχής τη πραγματικότητα. Η κάθεξη του «εγώ» το ίδιο το σώμα κάποιου, μπορεί να γίνει η πηγή και η δεξαμενή για μια νέα λυμπητική κάθεξη του αντικειμενικού κόσμου, μετασχηματίζοντας αυτό τον κόσμο σε ένα νέο τρόπο του είναι. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται από τον αποφασιστική σημασίας ρόλο που παίζει η ναρκισιστική λίμπιτο κατά το Φρόιντ στην εξύψωση. Στο το «εγώ» και το «προεγώ» ρωτάει αν κάθε εξύψωση δεν συμβαίνει με τη μεσολάβηση του «εγώ» που αρχίζει με την αλλαγή του σεξουαλικού λιμπιντικού αντικειμένου σε ναρκισιστική λίμπητο και κατόπιν ίσως προχωρεί για να του δώσει έναν άλλο σκοπό. Αν αυτό αληθεύει, τότε κάθε εξύψωση θα άρχιζε με την καινούργια ενεργοποίηση της ναρκισιστικής λίμπητο που με κάποιο τρόπο ξεχυλίζει και επεκτείνεται σε αντικείμενα. Η υπόθεση αυτή φέρνει μιαν επανάσταση στην ιδέα της εξύψωσης. Υποδηλώνει ένα μη αποθητικό τρόπο εξύψωσης που προέρχεται από μια προέκταση μάλλον παρά από μια περιοριστική αποτροπή της λίμπιντο. Στη συνέχεια θα ξανασχοληθούμε με την εξέταση αυτή της ιδέας. Οι ορφικέ ναρκισιστικέ εικόνε είναι εκείνε της μεγάλη άρνησης. Άρνση της παραδοχής του χωρισμού από το λιμπιντικό αντικείμενο ή υποκείμενο. Η άρνηση αποσκοπεί στην απελευθέρωση, στην καινούρια ενοποίηση αυτού που χωρίστηκε. Ο Ορφέας είναι το αρχέτυπο του ποιητή σαν απελευθερωτή και δημιουργού. Καθιερώνει μιαν υψηλότερη τάξη στον κόσμο, μια τάξη χωρίς απόθεση. Στο πρόσωπό του η τέχνη, η ελευθερία και ο πολιτισμός συνδυάζονται αιώνια. Είναι ο ποιητή της λύτρωσης, ο Θεός που φέρνει ειρήνη και σωτηρία... ιρινέυοντας τον άνθρωπο και τη φύση, όχι με τη βία αλλά διαμέσου του τραγουδιού. Ο Ορφέας, ο ιερέας, αυλός των Θεών, απότρεπε άγριους ανθρώπους από φόνους και άπρεπη τροφή. Γι' αυτό λεγόταν πως ημέρευε την έξαλιμανία τον των τίγριδων και των λιονταριών. Στα χρόνια τα παλιά ήταν ρόλος του ποιητή... Ο ρόλο τη Σοφία καθαρά να διακρίνει ανάμεσα στα πράγματα του Δήμου και τα ιδιωτικά, ανάμεσα στα ιερά και τα ενγοσμια, να προλαβαίνει τα δεινά τη άπρεπη αγάπη, να εξηγεί του γάμου το θεσμό, να χτίζει πόλει και να γράφει τους νόμου σε ξύλο. Αλλά στον ήρωα Ορφαία αποδίδεται επίση η καθιέρωση μια πολύ διαφορετική τάξη και αυτό το πληρώνει με τη ζωή του. Ορθέα είχε αποφύγει κάθε έρωτα των γυναικών, είτε εξαιτία τη αποτυχία του στον έρωτα, είτε επειδή είχε δώσει την πίστη του μια για πάντα. Παρόλα αυτά, πολλέ γυναίκε ένιωθαν ένα πάθο για τον ραψοδό. Πολλέ υποαφέραν που η αγάπη του έμενε χωρί ανταπόκριση. Έδωσε το παράδειγμα στο λαό τη Τράκη, αγαπώντα τρυφερά αγόρια και απολαμβάνοντα την άνοιξη και το πρώτο λουλούδισμά του καθώ μεγάλωναν. Ξεσχίστηκε σε κομμάτια από τις ξέφρανες γυναίκες τη τράκη. Η κλασική παράδοση συνδέει τον Ορθέα με την εισαγωγή της ομοφιλοφιλίας. Σαν τον Άρκισο απορρίπτει τον κανονικό έρωτα, όχι για ένα ασκητικό ιδεώδες, αλλά για ένα πιο πλήρη έρωτα. Σαν τον Άρκισο διαμαρτύρεται ενάντια στην αποθητική τάξη του διαιωνιστικού σεξουαλισμού. Ο ορφικός και ναρκισιστικός έρωτας είναι μέχρι το τέλος η άρνηση αυτής της τάξη. Η μεγάλη άρνηση. Μέσα στον κόσμο που συμβολίζεται από τον ήρωα Προμηθέα είναι η άρνηση όλης της τάξης. Αλλά μέσα σε αυτή την άρνηση ο Ορφέας και ο Νάρκησος αποκαλύπτουν μια νέα πραγματικότητα με μια τάξη δική τη που διέπεται από διαφορετικές αρχές. Ο ορφικός έρωτας μετασχηματίζει το «Είναι». Ο τη σκληρότητα και το θάνατο με την απελευθέρωση. Η γλώσσα του είναι τραγούδι και η εργασία του παιχνίδι. Η ζωή του σου είναι η ζωή της ομορφιάς και η ύπαρξή του είναι ονειροπόλυμα. Οι εικόνες αυτές αναφέρονται στην αισθητική διάσταση, σαν τη διάσταση εκείνη μέσα στην οποία η δική του αρχή της πραγματικότητας πρέπει να αναζητηθεί και να επικυρωθεί. Κεφάλαιο 1ο. Η αισθητική διάσταση. Είναι φανερό πω η αισθητική διάσταση δεν μπορεί να επικυρώσει μια αρχή της πραγματικότητας. Σαν την φαντασία που είναι η συνιστόσα της διανοητική λειτουργία, η περιοχή της αισθητικής είναι ουσιαστικά μη ρεαλιστική. Έχει διατηρήσει την ελευθερία της από την αρχή της πραγματικότητας με αντίτιμο το να είναι ατελέσφορη μέσα στην πραγματικότητα. Οι αισθητικέ αξίε μπορεί να λειτουργούν στη ζωή για πολιτιστική διακόσμηση και ανήψωση ή σαν ιδιωτικά χόμπι, αλλά το να ζει κανένα με τι αξίε αυτέ είναι το προνόμιο των μεγαλοφιών ή το χαρακτηριστικό έκφυλλων μποέμ. Μπροστά στο δικαστήριο του θεωρητικού και πρακτικού λόγου, που διαμόρφωσαν τον κόσμο τη αρχή τη απόδοση, η αισθητική ύπαρξη στέκεται καταδικασμένη. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι αυτή η έννοια τη αισθητική προέρχεται από μια πολιτιστική απόθεση των περιεχομένων και αληθιών που καταπολεμούν την αρχή τη απόδοση. Θα προσπαθήσουμε να απορρίψουμε αυτή την απόθεση θεωρητικά, υπερθυμίζοντα την αρχική έννοια και ρόλο του αισθητικό. Το έργο αυτό απαιτεί την απόδειξη τη εσότερη σύνδεση μεταξύ ειδωνή, αισθητικότητα, ομορφιά, αλήθεια, τέχνη και ελευθερία. Μια σύνδεση που αποκαλύπτεται στην φιλοσοφική ιστορία του όρου αισθητικό. Εκεί ο όρο αποσκοπεί σε μια περιοχή που συντηρεί την αλήθεια των αισθήσεων και συμφιλιώνει μέσα στην πραγματικότητα τη ελευθερία τι κατώτερε και τι ανώτερε λειτουργίε του ανθρώπου, την αισθητικότητα και την διανόηση, την ειδονή και τη λογική. Θα περιορίσω με την εξέταση στην περίοδο στην οποία η έννοια του όρου αισθητικό σταθεροποιήθηκε. Το δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα. Σελίδα 177. Στην φιλοσοφία του κάτω, ο βασικός ανταγωνισμός μεταξύ υποκείμενου και αντικείμενου καθρεφτίζεται στην διχοτόμηση μεταξύ των διανοητικών λειτουργιών. Αισθητικότητα και διανόηση, νόηση. Επιθυμία και επιστητό. Πρακτικός και θεωρητικός λόγος. Ο πρακτικός λόγος αποτελεί την ελευθερία κάτω από αυτοεπιβεβλημένους ηθικούς νόμους για ηθικούς σκοπούς. Ο θεωρητικός λόγος αποτελεί τη φύση κάτω από τους νόμους της αιτιότητας. Η περιοχή της φύσης είναι ολοκληρωτικά διαφορετική από την περιοχή της ελευθερίας. Καμιά υποκειμενική αυτονομία δεν μπορεί να εισβάλλει τους νόμους της αιτιότητας και κανένα δεδομένο των αισθήσεων δεν μπορεί να καθορίσει την αυτονομία του υποκείμενου, γιατί αλλιώτικα το υποκείμενο δεν θα ήταν ελεύθερο. Ωστόσο, η αυτονομία του υποκείμενου θα έχει μιαν επίδραση στην αντικειμενική πραγματικότητα και η σκοπή που το υποκείμενο θέτει για τον εαυτό του πρέπει να είναι πραγματική. Έτσι, η περιοχή της φύσης πρέπει να είναι επιδεκτική της νομοθεσίας της ελευθερίας. Μια ενδιάμεση διάσταση πρέπει να υπάρχει στην οποία οι δύο συναντιόνται. Μια τρίτη λειτουργία πρέπει να μεσολαβήσει ανάμεσα στην θεωρητική και την πρακτική λογική. Μια λειτουργία που προξενεί μια μετάβαση από την περιοχή της φύσης στην περιοχή της ελευθερίας και συνδέει τις κατώτερες και τις ανώτερες λειτουργίες εκείνες της επιθυμίας και εκείνες της γνώσης. Η τρίτη αυτή λειτουργία είναι εκείνη της κρίσης. Μια τριμερής διαίρεση του νου βρίσκεται κάτω από την αρχική δειχοτόμηση. Ενώ ο θεωρητικός λόγος «νόηση» παρέχει τις priori αρχές του επιστητού και ο πρακτικός λόγος εκείνες της επιθυμίας θέληση, η λειτουργία της κρίσης μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο αυτές με μέσο το αίσθημα του πόνου και της ιδονής. Συνδυασμένη με το αίσθημα της ιδονής, η κρίση είναι αισθητική και το πεδίο της εφαρμογής τη είναι η τέχνη. Αυτό σε χοντρική συντομία είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο ο Καντ συνάγει τον αισθητικό ρόλο στην εισαγωγή του στην κριτική της κρίσης. Η ασάφεια της έκθεσής του προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι αυτή συγχωνεύει το αρχικό νόημα του «αισθητικός» αναφερόμενο στις αισθήσεις, με το «νέο» αναφερόμενο στην «ομορφιά», ειδικά στην τέχνη, που είχε σίγουρα θριαμπέψει στην περίοδο του ίδιου του Καντ. Παρόλο που η προσπάθειά του να ξανασυλάβει το μη αποθημένο περιεχόμενο εξαντλείται μέσα στα δίσκαμτα όρια που θέτει η υπερβατική του μέθοδος. Οι ιδέες του παρέχουν ακόμα την καλύτερη καθοδήγηση για να καταλάβει κανένας την πλήρη σημασία της αισθητική διάστασης. Στην κριτική της κρίσης, η αισθητική διάσταση και το αντίστοιχό της αίσθημα ειδονής εμφανίζονται όχι μόνο σαν μια τρίτη διάσταση και λειτουργία του νου, αλλά σαν τον κέντρο του, το ενδιάμεσο στοιχείο που μέσα από αυτό η φύση γίνεται δεκτική της ελευθερίας, η ανάγκη της αυτονομίας. Σε αυτή τη μεσολάβηση, ο αισθητικός ρόλος είναι συμβολικός. Η περίφημη παράγραφος 59 της κριτικής έχει τον τίτλο για την ομορφιά, σαν σύμβολο της ηθικής. Στο σύστημα του Καντ, η ηθική είναι η περιοχή της ελευθερίας, στην οποία ο πρακτικός λόγος πραγματώνει τον εαυτό του κάτω από αυτοεπιβεβλημένους νόμους. Η ομορφιά συμβολίζει την περιοχή αυτή εφόσον αποδείχνει ενορατικά την πραγματικότητα της ελευθερίας. Αφού η ελευθερία είναι μια ιδέα με την οποία δεν μπορεί να αντιστοιχεί καμιά αισθητήρια πρόσληψη, μια τέτοια απόδειξη δεν μπορεί να είναι παρά έμεση συμβολική. Per αναλογία. Εδώ θα προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε την αιτία αυτή τη περίεργη αναλογία που ταυτόχρονα είναι και η αιτία με βάση την οποία η αισθητική λειτουργία συνδέει τι κατώτερε εκδηλώσει αισθητικότητα με την ηθική. Πριν προβούμε σε αυτό, επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε τα πλαίσια μέσα στα οποία το πρόβλημα της αισθητική έγινε οξύ. Ο ορισμός μας του ειδικού ιστορικού χαρακτήρα της κατεστημένης αρχής της πραγματικότητας οδήγησε σε μια επανεξέταση του ποιο θεωρούσε ο Φρόιντ πως είναι το καθολικό κύρος της. Αμφισβητήσαμε το κύρος αυτό έχοντας κατά νου την ιστορική δυνατότητα της κατάργησης των αποθητικών ελέγχων που επιβάλλει ο πολιτισμός. Τα ίδια τα επιτεύγματα αυτού του πολιτισμού φαινόντουσαν να κάνουν την αρχή της απόδοσης ξεπερασμένη, να κάνουν την αποθητική χρησιμοποίηση των ενστίκτων αρχαϊκή. Αλλά η ιδέα ενό μη αποθητικού πολιτισμού με βάση τα επιτεύγματα τη αρχής τη απόδοση αντιμετώπισε το επιχείρημα πω η απελευθέρωση των ενστίκτων και κατά συνέπεια η ολοκληρωτική απελευθέρωση θα ανατείναζε τον πολιτισμό καθ' αυτό αφού ο τελευταίο διατηρείται μόνο διαμέσου τη απάρνησης και του έργου εργασία. Με άλλα λόγια διαμέσου τη αποθητική χρησιμοποίηση τη ενέργεια των ενστίκτων. Ελευθερωμένος από τους περιορισμούς αυτούς, ο άνθρωπος θα υπήρχε χωρίς δουλειά και χωρίς τάξη. Θα έπεφτε πίσω μέσα στη φύση που θα κατέστρεφε τον πολιτισμό. Για να αντικρούσουμε το επιχείρημα αυτό, υπενθυμίσαμε ορισμένα αρχέτυπα της φαντασίας που σε αντίθεση με τους ήρωες της αποθητικής παραγωγικότητας συμβόλισαν την δημιουργική δεκτικότητα. Αυτά τα αρχέτυπα οραματίζονταν την πλήρωση του ανθρώπου και της φύσης, όχι με μέσο την κυριαρχία και την εκμετάλλευση, αλλά την απελευθέρωση των εσωτερικών δυνάμεων του λίμπητο. Κατόπι βάλαμε σκοπό να επαληθεύσουμε αυτά τα σύμβολα, δηλαδή να καταδείξουμε την αξία αλήθειας τους σαν σύμβολο μιας αρχής της πραγματικότητας πέρα από την αρχή της απόδοσης. Σκεφτήκαμε πως το αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο των ορφικών και ναρκισιστικών εικόνων ήταν η ερωτική συμφιλίωση, ένωση του ανθρώπου και της φύσης στην αισθητική στάση, όπου τάξη είναι και δουλειά είναι παιχνίδι. Το επόμενο βήμα ήταν η εξάλληψη της διαστροφής της αισθητική στάση στην μη πραγματική ατμόσφαιρα του μουσείου ή του μποεμισμού. Με το σκοπό αυτό κατά νου, προσπαθήσαμε να ξανασυλάβουμε το πλήρες περιεχόμενο της αισθητικής διάστασης, αναζητώντας την φιλοσοφική της νομιμοποίηση. Βρήκαμε πως στη φιλοσοφία του Καντ, η αισθητική διάσταση κατέχει την κεντρική θέση μεταξύ αισθητικότητας και ηθικής των δύο πόλων της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η αισθητική διάσταση πρέπει να περιέχει αρχές έγκυρες και για τις δύο περιοχές. Η βασική εμπειρία σε αυτή την διάσταση είναι αισθητή μάλλον παρά ιδεατή. Η αισθητική αισθητήρια πρόσληψη είναι ουσιαστικά ενόραση, όχι έννοια. Η φύση τη αισθητικότητα είναι η δεκτικότητα, το να γνωρίζει διαμέσου του να δέχεσαι την επίδραση δεδομένων πραγμάτων. Η αισθητική λειτουργία παίρνει την κεντρική θέση τη εξαιτία τη εσωτερική τη σχέση με την αισθητικότητα. Η αισθητική αισθητήρια πρόσληψη συνοδεύεται από ειδονή. Αυτή η ειδονή προέρχεται από την αντίληψη τη καθαρή μορφή ενό αντικειμένου άσχετα προ την ύλη του και του εσωτερικού ή εξωτερικού σκοπού του. Ένα αντικείμενο απεικονιζόμενο στην καθαρή του μορφή είναι ωραίο. Τέτοια απεικόνιση είναι το έργο ή μάλλον το παιχνίδι τη φαντασία. Σε φαντασία η αισθητική πρόσληψη είναι και αισθητικότητα και ταυτόχρονα περισσότερο από αισθητικότητα. Η τρίτη βασική λειτουργία δίνει ειδονή και αυτό γιατί είναι ουσιαστικά υποκειμενική. Αλλά εφόσον αυτή η ειδονή αποτελείται από την καθαρή μορφή του αντικειμένου καθαυτό, συνοδεύει την αισθητήρια πρόσληψη παντού και αναγκαία για οποιοδήποτε αντιλαμβανόμενο υποκείμενο. Μολονότι αναφερομένη στις αισθήσει και κατά συνέπεια δεκτική, η αισθητική φαντασία είναι δημιουργική. Σε μια δικιά της ελεύθερη σύνθεση αποτελεί την ομορφιά. Στην αισθητική φαντασία, η αισθητικότητα δημιουργεί γενικά έγκυρες αρχές για μια αντικειμενική τάξη. Οι δύο κύριες κατηγορίες που ορίζουν αυτή την τάξη είναι η εντελέχεια χωρίς σκοπό και η ευνομία χωρίς νόμο. Καθορίζουν πέρα από τα κανδιανά πλαίσια την ουσία μιας πραγματικά μη αποθητική τάξης. Η πρώτη ορίζει τη δομή της ομορφιάς, η δεύτερη εκείνη της ελευθερίας. Ο κοινό χαρακτήρας τους είναι η ικανοποίηση μέσα στο ελεύθερο παιχνίδι των απελευθερωμένων δυνατοτήτων του ανθρώπου και της φύσης. Ο Κάντα αναπτύσσει αυτές τις κατηγορίες μόνο σαν λειτουργίες του νου, αλλά ο αντίκτυπος τη θεωρία του στους σύγχρονούς του ξεπέρασε τα όρια της υπερβατικής φιλοσοφίας του. Λίγα χρόνια μετά την δημοσίευση της κριτικής της κρίσης, ο Σίλερ άντλησε από τη σύλληψη του Καντ την ιδέα ενός νέου τρόπου πολιτισμού. Για τον Καντ, εντελέχεια χωρισκόπο σκοπό, μορφική εντελέχεια, είναι η μορφή που σε αυτήν το αντικείμενο εμφανίζεται στην αισθητική επικόνηση. Οποιοδήποτε και να είναι το αντικείμενο... Πράγμα, η λουλούδι, ζώο ή άνθρωπο, απεικονίζεται και κρίνεται όχι με βάση την χρησιμότητά του, όχι σύμφωνα με κάποιο σκοπό που μπορεί να εξυπηρετεί και επίση όχι στο φω τη εσωτερική του οριστικότητα και πληρότητα. Στην αισθητική φαντασία, το αντικείμενο μάλλον απεικονίζεται σαν ελεύθερο από όλε τι σχέσει και ιδιότητε αυτού του είδου, σαν να είναι ελεύθερα ο εαυτό του. Η εμπειρία που σε αυτήν το αντικείμενο δίνεται έτσι, είναι ολοκληρετικά διαφορετική από την καθημερινή καθώς και από την επιστημονική εμπειρία. Όλοι οι δεσμοί ανάμεσα στο αντικείμενο και τον κόσμο της θεωρητικής και πρακτικής λογικής κόβονται ή μάλλον αναστέλλονται. Αυτή η εμπειρία που απελευθερώνει το αντικείμενο προς το «ελεύθερο είναι του» είναι το έργο του ελεύθερου παιχνιδιού της φαντασίας. Υποκείμενο και αντικείμενο γίνονται ελεύθερα με μια νέα έννοια. Από τη ριζική αυτή αλλαγή στη στάση απέναντι του είναι, έρχεται σαν αποτέλεσμα μια νέα ποιότητα της ειδονής, δημιουργημένη από την μορφή με την οποία το αντικείμενο αποκαλύπτει τώρα τον εαυτό του. Η καθαρή μορφή του υποδηλώνει μια ενότητα του πολυμερούς, μια συμφωνία κινήσεων και σχέσεων που ενεργεί κάτω από τους δικούς της νόμους, η καθαρή εκδήλωση του ότι βρίσκεται της ύπαρξή τη. Αυτή είναι η εκδήλωση της ομορφιάς. Η φαντασία έρχεται σε συμφωνία με τις γνωστικές έννοιες της νόησης και η συμφωνία αυτή καθιερώνει μια αρμονία των διανοητικών λειτουργιών που είναι η ευχάριστη ανταπόκριση στην ελεύθερη αρμονία του αισθητικού αντικείμενου. Η τάξη της ομορφιάς είναι αποτέλεσμα της τάξης που κυβερνά το παιχνίδι της φαντασίας. Η διπλή αυτή τάξη συμμορφώνεται με νόμους, αλλά νόμους που είναι οι ίδιοι δεν είναι επιβεβλημένοι και δεν επιβάλλουν την επίτευξη ορισμένων προορισμών και σκοπών. Είναι η καθαρή μορφή της ίδιας της ύπαρξης. Η αισθητική συμμόρφωση με τον νόμο συνδέει τη φύση και την ελευθερία, την ιδονή και την ηθική. Η αισθητική κρίση είναι Αναφορικά με το αίσθημα της ιδονής ή του πόνου μια συνιστόσα αρχή. Η αυθορμισία μέσα στο παιχνίδι των γνωστικών λειτουργιών, που η αρμονία του περιέχει την αιτία τη ηδονής, κάνει την έννοια της εντελέχειας της φύσης, το συνδετικό κρίκο μεταξύ της ιδεατής περιοχής της φύσης και εκείνης της ελευθερίας, ενώ ταυτόχρονα η αυθορμισία αυτή προάγει την ευαισθησία του νου στο ηθικό αίσθημα. Για τον Κάντε, η αισθητική διάσταση είναι το ενδιάμεσο στοιχείο στο οποίο συναντιόνται οι αισθήσεις και η διανόηση. Η μεσολάβηση συμπληρώνεται από την φαντασία που είναι η τρίτη διανοητική λειτουργία. Επιπλέον, η αισθητική διάσταση είναι επίσης το ενδιάμεσο στοιχείο στο οποίο συναντιόνται η φύσικη ελευθερία. Η διπλή αυτή μεσολάβηση υπαγορεύεται από την εξονυχιστική σύγκρουση μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων λειτουργιών του ανθρώπου, την δημιουργούμενη από την πρόοδο του πολιτισμού. Πρόοδο που πετυχαίνεται με την κατυπόταξη των αισθησιακών λειτουργιών στο λόγο και με την αποθητική χρησιμοποίησή τους για κοινωνικές ανάγκες. Η φιλοσοφική προσπάθεια για μεσολάβηση μέσα στην αισθητική διάσταση μεταξύ αισθητικότητας και λόγου εμφανίζεται έτσι σαν μια προσπάθεια για συμφιλίωση των δύο σφαιρών της ανθρώπινης ύπαρξης που αποσχίστηκαν από μια αποθοητική αρχή της πραγματικότητας. Ο μεσολαβητικός ρόλος εκτελείται από την αισθητική λειτουργία που συγγενεύει με την αισθητικότητα αναφορικά με τις αισθήσεις. Κατά συνέπεια, η αισθητική συμφιλίωση συνεπάγεται την ενίσχυση της αισθητικότητας ενάντια στην τυραννία του λόγου και τελικά απαιτεί ακόμα και την απελευθέρωση της αισθητικότητας από την αποθητική κυριαρχία του λόγου. Και πραγματικά, όταν με βάση τη θεωρία του Κάντο, ο αισθητικός ρόλος γίνεται το κεντρικό θέμα της φιλοσοφίας του πολιτισμού, χρησιμοποιείται για να καταδείξει τις αρχές ενός πολιτισμού μία αποθητικού, στον οποίον ο λόγος είναι αισθητός και η αισθητικότητα έλογη. Οι επιστολές πάνω στην αισθητική αγωγή του ανθρώπου, 1795 του Σίλερ, γραμμένες σε μεγάλο βαθμό κάτω από την επίδραση της κριτικής της κρίσης, αποσκοπούν σε μια αναδημιουργία του πολιτισμού με μέσω την απελευθερωτική δύναμη του αισθητικού ρόλου. Η τελευταία θεωρείται σαν περιεκτική της δυνατότητας μιας νέας αρχή τη πραγματικότητας. Η εσωτερική λογική της παράδοσης της δυτικής σκέψης έσπρωξε το Σίλερ να ορίσει τη νέα αρχή της πραγματικότητας καθώς και τη νέα εμπειρία που αντιστοιχεί σε αυτήν σαν αισθητική. Τονίσαμε πω ο όρος αρχικά σήμαινε αναφερόμενο στις αισθήσεις με υπογραμμισμένη την γνωστική του ιδιότητα. Με την επικράτηση του ρασιοναλισμού, η γνωστική ιδιότητα της αισθητικότητας θεωρείται ολοένα μικρότερη. Σε συνέπεια με την αποθητική έννοια του λόγου, το επιστητό έγινε το υπέρτατο μέλημα των ανώτερων, μη αισθητών λειτουργιών του νου. Η αισθητική αφομοιώθηκε από το φιλοσοφικό κλάδο της λογικής και τη μεταφυσική. Η αισθητικότητα σαν η κατώτερη και ακόμα και η κατώτατη λειτουργία προμήθευε στην καλύτερη περίπτωση το «απλό υλικό», την πρώτη ύλη για το επιστητό που έπρεπε να οργανωθεί από τις υψηλότερε λειτουργίες της διανόηση. Το περιεχόμενο και το κύρος του αισθητικού ρόλου περικόπηκαν. Η αισθητικότητα διατήρησε έναν ορισμένο βαθμό φιλοσοφικής αξιοπρέπειας σε μια δευτερεύουσα επιστημολογική θέση. Όσα από τα προτσές δεν ταιριάζαν με την ρασιοναλιστική επιστημολογία, δηλαδή όσα ξεπερνούσα την παθητική πρόσληψη δεδομένων, έγιναν αδέσποτα. Πρώτα-πρώτα, μεταξύ αυτών των αδέσποτων περιεχομένων και αξιών ήταν εκείνα της φαντασίας. Η ελεύθερη, δημιουργική ή αναπαραγωγική ενόραση αντικειμένων που δεν είναι άμεσα δεδομένα. Η λειτουργία της απεικόνησης αντικειμένων χωρίς αυτά να είναι παρόντα. Δεν υπήρχε αισθητική σαν επιστήμη της αισθητικότητας που να αντιστοιχεί με τη λογική σαν επιστήμη της ενιολογικής νόησης. Αλλά γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα, η αισθητική εμφανίστηκε σαν ένας καινούριος κλάδος της φιλοσοφίας, σαν θεωρία της ομορφιάς και της τέχνης. Ο Baumarten καθιέρωσε τον όρο όπως χρησιμοποιείται τώρα. Η αλλαγή σε νόημα από «αναφερόμενος» στις αισθήσεις σε «αναφερόμενος» στην ομορφιά και την τέχνη είναι πολύ βαθύτερα σημαντική από μια ακαδημαϊκή καινοτομία. Η φιλοσοφική ιστορία του όρου αισθητικός αντικατοπτρίζει την αποθητική μεταχείριση των αισθησιακών και γι' αυτό σωματικών γνωστικών προτσέ. Στην ιστορία αυτή η καθιέρωση της αισθητικής σαν ανεξάρτητου θεωρητικού κλάδου αντιβαίνει στην αποθητική εξουσία της λογικής. Οι προσπάθειες να καταδειχθεί η κεντρική θέση του ρόλου της αισθητική και να κατασταθεί σαν μια υπαρξιακή κατηγορία επικαλούνται τις αξίες αλήθειε που περιέχουν οι αισθήσει ενάντια στον υποβιβασμό τους κάτω από την επικρατούσα αρχή της πραγματικότητας. Η αισθητική θεωρία εγκαθιστά την τάξη της αισθητικότητα σε αντιδιαστολή προς την τάξη της λογικής. Εισαγωμένη στην φιλοσοφία του πολιτισμού, η ιδέα αυτή αποσκοπεί σε μια απελευθέρωση των αισθήσεων που, μακριά του να καταστρέφει τον πολιτισμό, θα του έδινε μια βάση πιο γερή και θα αύξανε πολύ τι δυνατότητές του. δρώντα διαμέσου μιας βασικής ορμής, της ορμής του παιχνιδιού, ο αισθητικός ρόλος θα μπορούσε να καταργήσει τον εξαναγκασμό και να τοποθετήσει τον άνθρωπο ηθικά και σωματικά στην ελευθερία. Θα εναρμόνιζε τα αισθήματα και τα συναισθήματα με τις ιδέες του λόγου. Θα στερούσε τους νόμους του λόγου από τον ηθικό τους εξαναγκασμό και θα μπορούσε να τους συμφιλειώσει με το συμφέρον των αισθήσεων. Θα διατυπωθεί η αντίρρηση πως η ερμηνεία αυτή που συνδέει το φιλοσοφικό όρο αισθητικότητα σαν γνωστική διανοητική λειτουργία με την απελευθέρωση των αισθήσεων είναι ένα απλό παιχνίδι πάνω σε μια ετυμολογική αμφιβολία. Η Ρίζα Est, στο αισθητικότητα, σημείωση sensuousness, δηλαδή sense, δεν δικαιώνει πια τη χρειά του αισθησιασμού. Στα γερμανικά, αισθητικότητα και αισθησιασμό αποδίδονται ακόμα με έναν και των ίδιων όρων. Sinliheit. Υποδηλώνει ικανοποίηση των αισθήκτων, ιδιαίτερα σεξουαλική καθώς και γνωστική αισθητήρια πρόσληψη και απεικόνηση, αίσθηση. Η διπλή αυτή χρειά διαφυλάσσεται στην καθημερινή καθώς και στην φιλοσοφική γλώσσα και έχει διατηρηθεί στη χρήση του όρου «Sinnlingheit» για το υπόβαθρο της αισθητική. Εδώ ο όρος σημαίνει τις κατώτερες, μισοφωτισμένες, συγκεχημένες γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου Συν το αίσθημα πόνου και ειδονή. Εσθήσει συν συν Στις Στι επιστολέ πάνω στην αισθητική αγωγή τονίζεται ο ορμέφητο ενστικτόδη χαρακτήρα τη αισθητική λειτουργία. Αυτό το περιεχόμενο παρέχει το βασικό υλικό για το νέο θεωρητικό κλάδο της αισθητική. Ο τελευταίο συλλαμβάνεται σαν η επιστήμη του ευαίσθητου επιστητού, μια λογική των κατώτερων γνωστικών λειτουργιών. Η αισθητική είναι η αδελφή και ταυτόχρονα το αντίστοιχο της λογικής. Η αντίθεση στην πρωτοκαθεδρία της λογικής χαρακτηρίζει την καινούργια επιστήμη. Όχι η λογική, μα η αισθητικότητα Σινλινχάιτ είναι συστατική της αισθητικής αλήθειας υψέματος. Αυτό που η αισθητικότητα αναγνωρίζει ή μπορεί να αναγνωρίσει σαν αληθινό, η αισθητική μπορεί να το απεικονίσει σαν αληθινό, ακόμα και αν η λογική το απορρίπτει σαν μη αληθινό. Και ο Κάντε είπε στι διαλέξεις του πάνω στην ανθρωπολογία «Μπορεί κανένας να διατυπώσει γενικούς νόμους της νόησης, δηλαδή υπάρχει μια επιστήμη της αισθητικότητας, η αισθητική, και μια επιστήμη της νόησης, η λογική». Οι αρχές και οι αλήθειες της αισθητικότητας προμηθεύουν το περιεχόμενο της αισθητικής και ο αντικειμενικός σκοπός της αισθητικής είναι η τελείωση του αισθητήριου επιστητού. Η τελείωση αυτή είναι η ομορφιά». Εδώ γίνεται το βήμα που μετασχηματίζει την αισθητική επιστήμη της αισθητικότητας... στην επιστήμη της τέχνης και την τάξη της αισθητικότητας στην τάξη της τέχνης. Η ετιμολογική μοίρα ενός βασικού όρου σπάνια είναι τυχαία. Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την ενιολογική ανάπτυξη... από τον αισθησιασμό στην αισθητικότητα, αισθητήριο-επιστητό και ως την τέχνη αισθητική... Η αισθητικότητα, η μεσολαβούσα έννοια, ορίζει τις αισθήσει σαν πηγές και σωματικά όργανα του επιστητού. Αλλά οι αισθήσει δεν είναι αποκλειστικά ακόμα ούτε και κατά κύριο λόγο σωματικά όργανα του επιστητού. Έχει γίνει σύνχυση του γνωστικού τους ρόλου με τον ορεκτικό του ρόλο αισθησιασμό. Είναι ερωτογενής και διέπονται από την αρχή της ειδονής. Από τη συγχώνευση αυτή της γνωστικής και της ορεκτικής λειτουργίας προέρχεται ο συγκεχημένος κατώτερος παθητικός χαρακτήρας του αισθητηρίου επιστητού που το κάνει ακατάλληλο για την αρχή της πραγματικότητας, εκτός αν υποβληθεί στην και σχηματιστεί από την ιδεατή δραστηριότητα της διανόησης του λόγου. Και εφόσον η φιλοσοφία δέχτηκε τους κανόνες και τις αξίες της αρχής της πραγματικότητας, οι διεκδικήσεις της αισθητικότητας, ελεύθερη από την κυριαρχία του λόγου, δεν βρήκα θέση στη φιλοσοφία. Πολλοί τροποποιημένε κατέφυγαν στην θεωρία της τέχνης. Η αλήθεια της τέχνης είναι η απελευθέρωση της αισθητικότητας διαμέσου της συμφιλίωσή της με το λόγο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της κλασικής ιδεαλιστικής στην τέχνη η σκέψη υλοποιείται και η ύλη δεν καθορίζεται εξωτερικά από τη σκέψη, αλλά είναι η ίδια ελεύθερη εφόσον το φυσικό, το αισθητό, το συναισθηματικό έχουν καθ' αυτά το μέτρο τους, το σκοπό τους και την αρμονία τους. Ενώ η αισθητήρια πρόσληψη και το αίσθημα ανυψώνονται στην παγκόσμια γενικότητα του πνεύματος, η σκέψη όχι μόνο απαρνείται την εχθρικότητά τη, απέναντι στη φύση, αλλά διασκεδάζει μέσα στη φύση. Το αίσθημα, η χαρά και η δονή καθιερώνονται και δικαιώνονται έτσι που η φύσικη η ελευθερία, η αισθητικότητα και ο λόγος βρίσκουν στην ενότητά τους, στο δίγιο τους και την ικανοποίησή τους. Η τέχνη προκαλεί την επικρατούσα αρχή του λόγου. Απεικονίζοντας την τάξη της αισθητικότητας, επικαλείται μιαν απαγορευμένη λογική, τη λογική της ικανοποίηση σε αντιδιαστολή με εκείνη της απόθεσης. Πίσω από την εξυψωμένη αισθητική μορφή φαίνεται το μη εξυψωμένο περιεχόμενο. Η αφοσίωση τη τέχνης στην αρχή της ειδονής. Η διερεύνηση των ερωτικών ριζών της τέχνης παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην ψυχανάλυση. Εν τούτης οι ρίζες αυτές βρίσκονται μέσα στο έργο και το ρόλο της τέχνης μάλλον παρά μέσα στον καλλιτέχνη. Η αισθητική μορφή είναι αισθητή μορφή, αποτελούμενη από την τάξη της αισθητικότητα. Αν η τελείωση του αισθητήριου επιστητού οριστεί σαν ομορφιά, ο ορισμός αυτός διατηρεί ακόμα την εσωτερική σύνδεση με την ικανοποίηση των ενστίκτων και η αισθητική ειδονή είναι ακόμα ειδονή. Αλλά η αισθησιακή προέλευση αποθείται και η ικανοποίηση βρίσκεται στην καθαρή μορφή του αντικείμενου. Σαν αισθητική αξία, η μη ενοιολογική αλήθεια των αισθήσεων καθιερώνεται και στο ελεύθερο παιχνίδι τη δημιουργική φαντασία παρέχεται ελευθερία από την αρχή τη πραγματικότητα. Εδώ αναγνωρίζεται μια πραγματικότητα με πολύ διαφορετικά σταθμά. Αλλά αφού η άλλη ελεύθερη πραγματικότητα αποδίδεται στην τέχνη και η εμπειρία τη στην αισθητική στάση, δεν συνεπάγεται υποχρέωση και δεν εμπλέκει την ανθρώπινη ύπαρξη στο συνηθισμένο τρόπο ζωή. Είναι μη πραγματική. Η προσπάθεια του Σίλερ να αποπράξει την εξύψωση του αισθητικού ρόλου ξεκινά από τη θέση του Κάντ. Μόνον επειδή η φαντασία είναι μια κεντρική λειτουργία του νου, μόνον επειδή η ομορφιά είναι μια αναγκαία κατάσταση της ανθρωπότητας, μπορεί ο αισθητικός ρόλος να έχει αποφασιστική σημασία στον ανασχηματισμό του πολιτισμού. Όταν ο Σίλερ έγραφε η ανάγκη για ένα τέτοιο ανασχηματισμό φαινόταν αυταπόδεικτη ο Χέρτερ και ο Σίλερ, ο Χέγγελ και ο Νοβάλη, ανάπτυξαν την έννοια της αποξένωσης με τους ίδιους σχεδόν όρου. Καθώς η βιομηχανική κοινωνία αρχίζει να παίρνει σχήμα κάτω από την διακυβέρνηση της αρχής της απόδοσης, η αρνητικότητα που περιέχει διέπει την φιλοσοφική ανάλυση. Η απόλαυση έχει χωριστεί από την εργασία, τα μέσα από το σκοπό, η προσπάθεια από την ανταμιβή. Αιώνια λισοδεμένο σε ένα μοναδικό μικρό κλάσμα του όλου, ο άνθρωπος πλάθη τον εαυτό του μόνο σαν κλάσμα. Ακούγοντας πάντα το μονότονο σφύριγμα του τροχού που ο ίδιος γυρίζει, δεν αναπτύσσει ποτέ την αρμονία του είναι του και αντί να διαμορφώσει την πραγματικότητα που βρίσκεται μέσα στη φύση του, γίνεται ένα απλό αχνάρι του επαγγελματό του, της επιστήμης του». Αφού ο πολιτισμός ο ίδιος έφερε στο σύγχρονο άνθρωπο το πλήγμα αυτό, μόνο ένας νέος τρόπος πολιτισμού μπορεί να το επουλώσει. Η πληγή προξενείται από την ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των δύο πολικών διαστάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Σίλερ περιγράφει τον ανταγωνισμό αυτό σε μια σειρά ζευγαρωμένων ενιών. Αισθητικότητα και λόγος, ύλη και μορφή, πνεύμα, φύση και ελευθερία, το ειδικό και το γενικό. Κάθε μια από τις δύο διαστάσεις διέπεται από μια βασική ορμή. Την αισθησιακή ορμή και την μορφική ορμή. Η πρώτη είναι ουσιαστικά παθητική, δεκτική. Η δεύτερη δραστική, κατακτητική, κυριαρχική. Ο πολιτισμός κτίζεται από το συνδυασμό και την αλληλεπίδραση αυτών των δύο ορμών, Αλλά μέσα στον κατεστημένο πολιτισμό η σχέση τους έχει σταθεί ανταγωνιστική. Αντί να συμφιλειώσει τις διορμές κάνοντας την αισθητικότητα έλογη και το λόγο αισθησιακό, ο πολιτισμός υπόταξε την αισθητικότητα στο λόγο με τέτοιο τρόπο που η πρώτη, αν την παρουσία της, το κάνει σε καταστροφικές και άγριες μορφές, ενώ η τυραννία του λόγου αφαιρεί όλο τον πλούτο της αισθητικότητας και την κάνει βάρβαρη. Η σύγκρουση πρέπει να επιληθεί αν οι ανθρώπινες δυνατότητες πρόκειται να πραγματώσουν τον εαυτό τους ελεύθερα. Αφού μόνο οι ορμές έχουν τη δύναμη διαρκείας που επιτρά ριζικά στην ανθρώπινη ύπαρξη, μια τέτοια συμφιλίωση μεταξύ των δύο ορμών πρέπει να είναι το έργο μιας τρίτης ορμής. Ο Σίλερ ορίζει αυτή την τρίτη μεσολαβούσα ορμή σαν την ορμή του παιχνιδιού, τον αντικειμενικό της σκοπό σαν ομορφιά και τον προορισμό της σαν ελευθερία. Θα προσπαθήσουμε τώρα να διασώσουμε ολόκληρο το περιεχόμενο της ιδέας του Σίλερ από την καλοθέλητη αισθητική ανάλυση στην οποία το περιόρισε η παραδοσιακή ερμηνεία. Εκείνο που αναζητείτε είναι η λύση ενός πολιτικού προβλήματος. Της απελευθέρωσης του ανθρώπου από απάνθρωπες υπαρξιακές συνθήκες. Ο Σίλερ λέει ότι για να λύσει κανένα το πολιτικό πρόβλημα πρέπει να περάσει μέσα από το αισθητικό, αφού εκείνη που οδηγεί στην ελευθερία είναι η ομορφιά. Η ορμή του παιχνιδιού είναι το όχημα αυτή τη απελευθέρωση. Η ορμή δεν αποσκοπεί στο να παίζει με κάτι. Είναι μάλλον το παιχνίδι τη ζωή καθ' αυτό, πέρα από την έλλειψη και τον εξωτερικό εξαναγκασμό. Η εκδήλωση μια ύπαρξη χωρί φόβο και άγχο, και έτσι η εκδήλωση τη ελευθερία καθ' αυτής. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μόνον όπου είναι ελεύθερος από περιορισμό... ...εξωτερικό και εσωτερικό, υλικό και ηθικό... ...όταν δεν περιορίζεται ούτε από νόμο ούτε από ανάγκη. Αλλά τέτοιος περιορισμός είναι η πραγματικότητα. Έτσι, η ελευθερία είναι με την αυστηρή έννοια... ...ελευθερία από την κατεστημένη πραγματικότητα. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος όταν η πραγματικότητα... ...χάνει την σοβαρότητά της και όταν η ανάγκη της γίνεται ελαφριά. Η μεγαλύτερη βλακεία και η μεγαλύτερη ευφυγεία έχουν μια νορισμένη συγγένεια μεταξύ τους κατά το ότι και οι δύο επιζητούν μόνο το πραγματικό. Αλλά τέτοια ανάγκη για και προσκόλληση στο πραγματικό είναι απλώς τα αποτελέσματα της έλλειψης. Σε αντίθεση, η αδιαφορία για την πραγματικότητα και το ενδιαφέρον για την εμφάνιση είναι δείγματα ελευθερίας από την έλλειψη και μια αληθινής αύξησης της ανθρωπιάς. Μέσα σε ένα γνήσια φιλάνθρωπο πολιτισμό, η ανθρώπινη ύπαρξη θα είναι παιχνίδι μάλλον παρά μόχθος, και ο άνθρωπος θα ζει μέσα στην επίδειξη μάλλον παρά την ανάγκη. Αυτές οι ιδέες αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο προχωρημένες θέσεις της σκέψης. Πρέπει κανένας να καταλάβει ότι η απελευθέρωση από την πραγματικότητα που προβλέπετε εδώ δεν είναι υπερβατική, εσώτερη ή απλώς διανοητική ελευθερία. Όπω ο Σιλλερ καθαρά τονίζει, αλλά ελευθερία μέσα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που χάνει τη σοβαρότητά τη είναι η απάνθρωπη πραγματικότητα τη έλλειψη και τη ανάγκη και χάνει τη σοβαρότητά τη όταν ελλείψει και ανάγκε μπορούν να ικανοποιηθούν χωρί αποξενωμένη εργασία. Τότε ο άνθρωπο είναι ελεύθερο να παίξει με τι λειτουργίε και τι δυνατότητέ του και με εκείνε τη φύση. Και μόνο παίζοντα με αυτέ είναι ελεύθερο. Τότε ο κόσμος του είναι επίδειξη, shine, και η τάξη του είναι εκείνη της ομορφιάς.